Επιλεγμένες ομιλίες από το αρχείο του ραδιοφωνικού μας σταθμού Σημερινή ευαγγελικήν περικοπήν της Τρίτης Κυριακής Λουκά ο Θεοηγόρος Απόστολος και Ευαγγελιστής περιγράφει κατά των καλύτερων τρόπων το γεγονός της Αναστάσεως του μονάκριβου Ιού της Χίρας της Ναΐν και την άμετρον ευσπλαχνίαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Δύο λέξεις ευσπλαχνίας είπε ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός εις την θρηνοδούσα μητέρα. Μη κλαίε. Αυτών των λόγων του Κυρίου μας, αλλά και το ποιαν θέσιν κατέχουν τα δάκρυα εις την πορείαν του βίου μας και τι ωφέλεια προκαλούν, θα προσπαθήσομεν να ερμηνεύσωμεν εις την αγάπη σας με λόγους μέσα από την Αγία Γραφήν. Μήκλε, Ο λόγος του δεσπότου και η ημώνη Ιησού Χριστού προς την μητέρα του νεκρού παιδιού ανοίγει παρηγορητική υπόθεσιν προς αυτούς που κλαίνε και θρηνούν δια των θάνατων των συγγενών των και των φίλων. Βλέποντας ο Κύριος, την μητέρα του νεκρού, Λέγει ο Ευαγγελιστής «Εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπε προς αυτήν μίκλε Και είναι αλήθεια ότι από ευσπλαχνία κινούμενος ο φιλάνθρωπος Ιησούς είπε προς αυτήν μίκλε Αλλά άραγε, «Είναι δυνατόν μητέρα και χείρα να βλέπει νεκρών τον έναν και μοναδικών πολυαγαπημένων της Υιών τον οποίον είχε στήριγμα του σπιτιού της. Γυροκομίαν του γύρατός της, ελπίδα της κληρονομίας, χαράν της καρδίας και φως των οφθαλμών της. Είναι ποτέ δυνατόν να εμποδίσει τα δάκρυα όταν τον βλέπει μπροστά της νεκρών και άπνουν. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι είναι μεγάλη και η αγάπη του φίλου προς τον φίλον, του αδελφού προς τον αδελφόν, του πατέρα προς το παιδί και του ανδρός προς την γυναίκα. Αλλά η αγάπη της μητέρας, της χείρα προς τον ιόν της, τον μονογενή, υπερέχει. Είναι πάνω από κάθε κοσμική αγάπη. Πώς λοιπόν είναι το δυνατόν να κλείσει τα σπλάχνα της και να ξηράνει τους ποταμούς των δακρύων μη κλαίε εάν ο Θεάνθρωπος Ιησούς έλεγε προς την μητέρα αναστήσετε ο Υιός σου καθώς είπεν η τη Μάρθα αναστήσετε ο αδελφός σου τότε είχε τόπον το μη κλαίε. τότε αυτός ο λόγος Μπορούσε να μεταβάλει τα δάκρυα σε χαρά και των θρήνων σε εφροσύνη. Αλλά ο Κύριος δεν είπε τίποτε πέρι της Αναστάσεως του Ιού τη παρά της είπε μόνον «Μη κλαίε». Αλλά γιατί αυτό. Και ο Πατριάρχης Ιωσήφ, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, Επί επιπρόσωπον του πατρός αυτού, έκλαψεν αυτόν και εφίλησεν αυτόν. Έπειτα, πάντες η αδελφοί αυτού και οι συγγενείς, πένθος επίησαν επτά ημέρες. Αλλά και ο προφήτης Δαβίδ έκλαψε κλαθμών μέγας φόδρα, δια των θάνατων του Υιού του Αμνών, Έκλαψε και επέμφισε τον νεκρόνιόν του Αβεσσαλόμ και εφρυνολόγησε και είπε Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, η έμου, η έμου, τη δόση το θανατόν μου αντί σου, εγώ αντί σου. η έμου, η έμου, αλλά και ο σοφός σειράχ, παρήγγειλε εις τον Υιόν του λέγον «Τέκνον επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα». Για ποιο λόγο λοιπόν είπε ο Θεάνθρωπος Ιησούς εις την μητέρα μίκλε μη τον των λόγων αυτών τον είχε φανερώσει σε άλλη χρονική στιγμή τότε που ανέστησε την θηγατέρα του Ιαίρου. Έκλαιον οι πάντες τότε εις του και στραφή ο Ιησούς προς αυτούς τους είπε «Μη κλαιέτε, αλλά πρόσθεσε και των λόγων ούκα πέθανεν, αλλά καθεύδη, διότι αυτοί ούκα πέθανεν, αλλά κοιμάται». Και οι παρόντες οι οποίοι ήσαν σαρκικοί άνθρωποι και μην μπορώντας να καταλάβουν Τα του πνεύματος Κατεγέλων αυτού Οι δότες ό,τι απέθαναν Όμως ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Είναι αληθινός και βέβαιος Διότι πρώτου πάθους και του θανάτου του Ιησού Χριστού Οι άνθρωποι εχθριώντε του Θεού Μετά θάνατον επορεύοντο εις τον Αυτό δε ήταν άλλος θάνατος θάνατος μετά τον θάνατον ή δεύτερος θάνατος όπως λέγει ο επιστήσιος μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Ιωάννης ο ευαγγελιστής ίστην αποκάλυψιν μετά δε το πάθος και τον θάνατον του σωτήρος επειδή κατηλάγημεν το Θεό δια το θανάτου αυτού ο μεν δεύτερος θάνατος κατηργήθη. Ο δε πρώτος, στη θάνατος, αλλά ύπνος. Δια των λόγων αυτών ο Κύριος έλεγε πρώτου θανάτου του Λαζάρου, Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται. Ο δε Απόστολος Παύλος έγραφε περί πάντων τον εν πίστη αποθανόντων. Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των και κοιμημένων. Και σε άλλο σημείο, νινίδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχή των κεκμημένων εγένετων. Η θυσία επί του Σταυρού, του ζωοποιού αίματος και του ζωηφόρου σώματος του Ιησού Χριστού, κατήργησε τον θάνατον και τον μετέβαλε εις ζωήν. Γι' αυτό βροντοφωνάζει ο Απόστολος Παύλος, Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, αλλά και ο επιστήθιος μαθητής Ιωάννης μαρτυρεί. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Εάν λοιπόν είχαν φωνή οι νεκροί, όσοι δηλαδή ήσαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Και απέθανον εν μετανία και εξομολογήσει Συνεινωμένοι το Χριστό Δια της μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων Θα έλεγαν με βεβαιότητα Προς αυτούς που κλαίνε Μη Γιατί κλαίς Εγώ δεν πέθανα Αλλά κοιμάμαι Μην Δεν ακούς την φωνή του δεσπότου σου που λέγει «Ο πιστεύον εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε» Εγώ δεν πέθανα, αλλά ζω. Δεν ακούς τι λέγει ο δημιουργός και πλάστης μας «Και πα ο ζων και πιστεύων εις εμέ, ουμία αποθάνει εις τον αιώνα» Εγώ δεν πέθανα, αλλά μεταβέβηκα εκ του θανάτου εις την ζωήν. Γιατί κλαις Για την ευτυχία μου Για την αιώνιον δόξαν μου Δια την ανεκλάλητον χαρά μου Δια την βασιλείαν την οποία εκκληρονόμησα Εάν οι νεκροί είχαν φωνή Θα έλεγαν προς αυτούς που τους κλαίνε Τα λόγια εκείνα Τα οποία είπε ο Κύριος προς τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ Όταν έκλαιων δια των θάνατών του Θυγατέρες Ιερουσαλήμ Μη κλαίετε έπεμε. με Πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών Μη κλαίτε για μένα Εγώ έφυγα από την φουρτουνιασμένη θάλασσα του Βίου Και τα άγρια κύματα του κόσμου Και πορεύομαι εις τους γαλήνιους και ακίμαντους κόλπους του Αβραάμ. Πορεύομαι εις τους χωρούς των Αγγέλων, εις τα σπανηγύρι των Αγίων, εις την δόξαν του Θεού. Πορεύομαι όπου το φως το ανέσπερον, όπου η ειρήνη η ατάραχος, όπου η χαρά η αιώνιο Να κλαίετε δια τους η οποία οι οποίοι εμείνατε εις τους καθημερινούς κινδύνους, εις τις αλλεπάλληλες θλίψεις εις τις συνεχείς αρρώστιες και τους κληροτράχυλους πειρασμού. Εγώ έφτασα εις των εκείμαντων λιμένα, εσείς βρίσκεστε εις την πολυκείμαντων και πολιτάραχων θάλασσαν του βίου. Γιατί λοιπόν κλέτε. Αυτά τα λόγια θα μας έλεγαν αδελφοί μου ή κατά Θεόν μεταστάντες αδελφοί μας. Ακούστε όμως πώς εξηγεί το μη ο θεηγόρος Απόστολος Παύλος «Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κεκοιμημένων ή να μη λυπήστε καθώ και οι λυποί οι μη ελπίδα». Ποιοι είναι οι λυποί οι ελπίδα? Αυτοί είναι οι άπιστοι. Αυτοί δεν έχουν καμία ελπίδα εις το Θεόν επειδή δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Αυτοί δεν έχουν ελπίδα ζωή αιωνίου ούτε αναστάσεως νεκρών επειδή παραλόγος πείθονται ότι είναι θνητόψυχοι και ότι με τα θάνατον διαλύεται και διαφθύρεται η ψυχή όπως και το σώμα. Ο άπιστος λοιπόν επειδή δεν πιστεύει ότι εκ του Θεού παρέχονται τα πάντα και ότι ο Θεός τοχίζει και πλουτίζει, ταπεινή και ανυψή, καθερή δυνάστας από θρόνων και υψή πινούς τους πεινώντας γεμίζει με αγαθά και τους πλουτούντας εξαποστέλει καινούς και ότι αυτό είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει την χείρα του και εμπιπλά παν ζώων ευδοκίας, σύμφωνα με τον ψαλμοδόν επειδή λοιπόν ο άπιστος σε τίποτα εξ όλων αυτών πιστεύει γι' αυτό έχει την πάσαν ελπίδαν του αφιερωμένη στα ανθρώπινα πράγματα και παρατηρούμε τότε ότι όταν αποθάνει εκείνος ο συγγενής ή ο φίλος ο οποίος τον έτρεφε, ο οποίος ήταν η τιμή του σπιτιού του και ο υπερασπιστής των υπαρχόντων του, εκείνος επί του οποίου εστηρίζεται ολόκληρος η κατάστασή του, ολόκληρο το είναι του. Τότε, όπου και αν προσιλώσει τον νου του, δεν βρίσκει σταθεράν ελπίδα. Όπου και αν στρέψει τα μάτια του, ούτε ίχνος βλέπει εκείνον τον οποίον εστερίθει. Και εξ αυτού προέρχονται η απαραμύθιτη αναστεναγμή και η υπερβολική θρήνη και η κοπετί και τα απελπισμένα και απαρηγόρητα δάκρυα. Είναι δε αλήθεια ότι αυτός ούτε από μόνος του αλλά ούτε και κάποιος άλλος μπορεί να τον παρηγορήσει. Το μόνο που μπορεί να τον παρηγορήσει είναι η πίστης. Εάν πιστεύσει στον τον Ιησούν Χριστόν, ευρίσκει παρηγορίαν στην την θλίψη του. Αλλά τούτο όμως δεν είναι εύκολο κατόρθωμα. Η Ραχήλ λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος Όταν έκλαια για τον θάνατο των τέκνων της, θρηνολογούσε απαρηγόρητα. Ραχίλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, ούκοι ήθελε παρακληθήνε. Γιατί δεν ήθελε παρακληθήνε, διότι ενόμιζε ότι τα σφαγέντα τέκνα της χάθηκαν για πάντα. Έπαψαν να υπάρχουν. Και ούκοι ήθελε παρακληθήνε, Ότι ούκησή. Οι άπιστοι, επειδή πλανούν τους εαυτούς τους, νομίζουν ότι η ψυχή είναι θνητή και αρνούνται την εκνεκρόν ανάσταση όταν πεθάνει το αγαπημένον του πρόσωπο, δεν μπορούν να παρηγορηθούν επειδή πιστεύουν ότι ο αποθανόν εξέλιπε εις το παντελές». Και δεν υπάρχει πλέον, αλλά διεφθάρει εξ ολοκλήρου. Ο χριστιανός πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο χορηγός πάντων των αγαθών. Ο δε άνθρωπος, χωρίς την βοήθεια του Θεού, ουδύναται ποιήσε ουδέν. Αυτός έχει πάσαν την ελπίδα εξ ολοκλήρου του ίνετου, όχι εις τους ανθρώπους» εις κουκές στη σωτηρία άλλης των θεών των παντοδύναμων και σωτήρα αυτός πιστεύει ότι τόσον πολύ αγαπά ο Θεός των άνθρωπων ώστε ευκολότερον είναι όπως λέγει ο προφήτης τη Αΐας να μνημονεύσει η μύτη τα τέκνα αυτής υπερ ο Θεός των άνθρωπων Λυπείτε ναι όταν πεθάνει ο συγγενής ή ο φίλος του. Κλαίει, ναι, όταν βλέπει νεκρόν το αγαπημένο του πρόσωπον. Αλλά δεν λυπάται όπως ο άπιστος. Ούτε κλαίει όπως ο απελπισμένος. Ούτε θρηνολογεί όπως εκείνος ο οποίος δεν έχει καμία ελπίδα εις Θεόν. Αυτό είναι το μη κλαίε που είπε ο Κύριος στην την χείρα της να είναι. Μη κλαίε. δηλαδή, μην κλαις υπερεβολικά και άμετρα, μην όπως οι άπιστοι, οι μη έχοντες ελπίδα. Ούτε ο Κύριος είπε προς την χείρα, μη κλαίε παντελώ. ούτε ο Απόστολος Παύλος είπε απλώς, ή να μην λυπήστε, αλλά πρόσθεσε το καθώς. Η να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί οι μη ελπίδα Κλάψε τον νεκρών αλλά εν μέτρο Ο Θεός δια την σωτηρία της ψυχής αποστέλει την θλίψην και τα δάκρυα αλλά αποστέλει αυτά λέγει ο προφήτης εν μέτρο ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο η φύσης φέρνει δάκρυα αλλά η πίστης αναχαιτίζει τους κρουνούς των δακρύων απέθανε ο πατήρ μου και η μήτυρ μου ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατέ με έμεινα ορφανός και έρημος γι' αυτό η φύσης φέρνει δάκρυα αλλά η πίστης αντεπιφέρει παρηγορίαν. Ο πατήρ σου και η μήτη σου εγκατέλει σε, ο δε Κύριος προσελάβε τόσε. Ο αδελφός μου και οι αδελφοί μου και οι συγγενείς μου απέθανον. Έμεινα πτωχός και εστεριμένος συγγενών, δια τούτο η φύσις φέρνει δάκρυα αλλά η πίστη σπονγίζει τα δάκρυά μου και λέγει «Έχεις αδελφόν και αδελφήν και μητέρα των Κύριων Ιησούν Χριστών». Διότι αυτός είπεν «Όστις αν ποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανείς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και την Απέθανεν ο ηγαπημένος μου φίλος. Έμεινα πτωχός, δυστυχής, άθλιος. Η φύσης φέρει δάκρυα, αλλά η πίστις βάζει μέτρον στα στα δάκρυά μου. Έχεις λέγει φίλων και ευεργέτην και υπερασπιστήν των παντοδύναμων θεών, διότι αυτός είπεν εμείς, Φίλι μου, είστε, εάν πείτε όσα εγώ εν τέλο με ναι, και κλαίει και ο πιστό, αλλά όχι όπω ο άπιστο, και είναι αλήθεια πω και ο πιστό άνθρωπο ενώσο βλέπει κάτω ει γη, αποστρέφεται πάσαν παρηγορία, απεινίνατο. Έλεγεν ο προφυτάναξ Δαβίδ, η ψυχή μου του παρακληθήνε. Αλλά όταν υψώσει του οφθαλμού ή στον ουρανών και ενθυμηθεί του Θεού, ευθύ κατέρχεται από εκεί η παρηγορία. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Αλήθεια, αδελφοί μου, Πόσιν παρηγορία λαμβάνει ο πιστός άνθρωπος όταν κλέον δια των νεκρών συγγενή του τον οποίον έχει μπροστά στα μάτια του βλέπει δια των οφθαλμών της πίστεως ότι αυτός δεν χάθηκε αλλά υπάρχει και ζει. Πόσιν παρηγορία λαμβάνει όταν βλέπουν το νεκρόν σώμα χωρίς πνοή, εν τάφο και εν διαφθορά. Πιστεύει ότι η ψυχή του σώματος εκείνου ζει και κινείται και ανεβαίνει στον τον ουρανό και συναυλίζεται εις τα άφθαρτα και αγαπητά σκηνόματα του Κυρίου της. Πώς συν παρηγορίαν λαμβάνει όταν λιπούμενος δια των χωρισμών του συγγενούς ή του φίλου, Πιστεύει ότι ο χωρισμό είναι πρόσκαιρος και ότι έρχεται ώρα κατά την οποία πάλι θα τον δει και θα απολαύσει και θα συζήσει με ταυτού πάντοτε εν κυρίω. Η χαρά δια την δόξαν και την ανάπαυση της ψυχής σμικρύνει την λύπην την δια των θάνατων και την φθοράν του σώματος. Η ελπίδα της απολαύσεως γλυκένει την πικρία του χωρισμού, διότι όλοι οι πιστοί, και πιστεύομαι και ελπίζομεν, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπινγκη Θεού, καταβήσεται από και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα, οι μη συζώντε, οι περιλοιπόμενοι, άμα συναυτεί, αρπαγισόμεθα εν η ει απάντηση του κυρίου ει αέρα, και ούτω πάντοτε συγκυρίω αισόμεθα. Ούτε η φωνή η οποία ακούστηκε στη Ραμά, ούτε ο θρήνο τη Ραχήλ, και ο κλαθμός και ο πολύ έχουν τόπον εις τα και τα εξόδια των κεκοιμημένων πιστών, οι οποίοι ετέλεσαν όλων των βίων των εν μετανία και εξομολογήσει και ευρέθησαν και κατά αυτήν την τελευταία ώραν της ζωής των, συνεινωμένοι δια της μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, το Ιησού Χριστό» το σωτήρι των ψυχών ημών. Διατί λοιπόν υπερβολική θρήνη και κλαφθμή, διότι απέθανεν, αλλά το μέν σώμα κοιμάται, η δε ψυχή ζει και εγρηγορεί. Έρχεται δε ώρα, εν οι πάντες γεν μνημεής, τις φωνείς του ιού του Θεού και αναστήσονται και ζήσονται την ζωήν την δεδοξεσμένην και την πλήρη ευτυχίας. Εάν απέθανεν ανεξομολόγητος και αδιόρθωτος, τότε είναι αλήθεια πρέπουν στεναγμοί και δάκρυα πολλά. Μάλιστα, εάν τούτο συνέβη ή δια την αμέλεια ή όπως πολύ συχνά συμβαίνει δια την τυφλήν και αδιάκριτον αγάπην και την δυσιδεμονίαν των συγγενών οι οποίοι αντί να πιστεύουν ότι μετά την εξομολόγηση και την μετάλληψην των αχράντων μυστηρίων πολλές φορές ο Θεός ευσπλαχνιζόμενος χαρίζει την ζωή εις τον ασθενούντα, κατά παράδοξον τρόπον πείθονται παραλόγος ότι εάν εξομολογηθεί και μεταλάβει των μυστηρίων, αποθνίσκει. Mm. Τότε, αδελφοί μου, έχουν θέσει και η θλιβεροί και τα πικρά δάκρυα. Αυτά όμως, δηλαδή οι στεναγμοί και τα δάκρυα, να μην είναι μόνον υπό των συγγενών και των φίλων, αλλά και υπό της Εκκλησίας, μεταδεήσεων και της ανεμάκτου θυσίας πρέπει να προσφέρονται εις των απειροεύσπλαχνων θεών ή να δείξει προς τον τεθνεώτα το άπειρον αυτού έλεος και την ευσπλαχνίαν. Πολλά δεάτοπα και παράλογα είναι τα θρηνολογήματα εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι έχοντας μπροστά τους το νεκρόν σώμα του συγγενούς, στενάζουν και κτυπούνται και ολοφύρονται. Και τι λένε, τι να κάνω τώρα, πού να καταφύγω, ποιος θα είναι ο βοηθός μου, Και ως θα θρέψει τα ορφανά μου Εάν αυτά αδελφοί μου τα λέγουν οι άπιστοι Οι οποίοι δεν πιστεύουν στο το Θεό Τίποτε το παράδοξον Συ δε ο οποίο πιστεύεις Ότι υπάρχει Θεός Πανταχού παρών Και τα πάντα πληρών Και βλέπων Προνοητής του παντός Και τροφέας πάντων των ανθρώπων Πατήρ των ορφανών και των χειρών, Αντιλήπτορ, ελεήμων προς πάντας Και φιλανθρωπότατος, παντοδύναμος Και ποιών όσα βούλετε, Σύ και λέγεις αυτά τα λόγια Τι να πράξεις Τούτο να πράξεις Πρόστρεξε ει τον Θεό. Ο Θεό, καταφύγιο σου. Ο Θεό, βοήθειά σου. Ο Θεό, πατήρ των ορφανών σου. Μακράν από του στόματο των χριστιανών τέτοιου είδου θρηνολογήματα. Μακράν από τα μάτια των χριστιανών τέτοια παράλογα, άδικα, και βλαβερά δάκρυα αλλά ας δούμε όμως πότε τα δάκρυα τα οποία χαίωμεν επί τους νεκρούς είναι ευλογοφανή και δίκαια και ωφέλιμα εάν όταν βλέπω το νεκρόν σώμα του συγγενούς μου ή του φίλου μου χωρίς πνοή, χωρίς ενέργεια, χωρίς καμιά κίνηση να μεταβάλετε σε χώμα και να γίνεται τροφή των σκολίκων, τότε συλλογίζομαι ότι αυτά τα προξένισε η αμαρτία και ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματά της της δια την αμαρτίαν σωτηρίας και εκπλήρωσης του δια την αμαρτίαν θείου προστάγματος, ότι γύ και εις γιν απελεύσει. Εάν όταν βλέπω την την κατάσταση του νεκρού ανθρωπίνου σώματος, στενάζω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και ολοφύρωμαι σφόδρα και χαίω θερμά δάκρυα, τότε οι στεναγμοί μου έχουν ευλογοφανή λόγων. Τότε οι ολοφιλμοί μου είναι δίκαιοι. Τότε ο θρήνος μου και τα δάκρυά μου προξενούν πολύ ωφέλεια στην ψυχή μου. Διότι αυτά τα δάκρυα με κάνουν να αποστρέφομαι την αμαρτία και να με οδηγούν στην μετάνοια. Αυτά τα δάκρυα πλύνουν την ψυχή μου από του βορβόρου των αμαρτιών και καρποφορούν ισ όλην την ύπαρξή μου της αρετής την αγιότητα. Εάν όταν βλέπετε τον νεκρών αναβιβάζετε τον νου σας εις τον τόπον όπου πορεύεται η ψυχή του και συλλογίζεστε ότι εάν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ευρίσκεται μπροστά σας νεκρός. Έπραξε πονηρά έργα και απέθανε αμετανόητος, εφθίς μετά τον θάνατον αυτού, παραλαμβάνουν την ψυχή του οι σκοτεινοί και πονηροί δαίμονες, ελέγχοντες, εμπέζοντες, ιβρίζοντες αυτήν, Εάν συλλογίζεστε ότι τότε η ψυχή εκείνη δεν πιστεύει, αλλά βλέπει όσα η πίστης εδίδασκε, βλέπει δε όλες τις πράξεις, τους λόγους, τις ενθυμίσεις της, σαν σε πίνακα ζωγραφικής, με όλες τις λεπτομέρειες, φοβερά και απερίγραπτος ντροπή περικαλύπτει αυτήν η δε συνείδησης αυτής τότε δεν είναι συνείδησης αλλά καμίνει φωτιάς και την κατακαίει εάν συλλογίζεστε ότι τότε ζητεί την μετάνοιαν την οποία πολλές φορές στην την πρόσκαιρον ζωήν κατεφρόνησε και θέλει την απόκτηση της αρετής την οποία ουδέποτε θέλησε Βλέπουσα δε ότι εκεί δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε αρετής κατόρθωμα, συνεστανομένη δε της αιωνίου κολάσεως, η οποία την περιμένει όταν ο φοβερός και αδέκαστος κριτή εκφωνήσει την απόφαση λέγων «Πορεύες, απεμού μου, η κατηραμένη το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εάν ταύτα συλλογίζεστε, όταν βλέπετε των νεκρών και ενθυμούμενοι τις αμαρτίες σας, να περιβάλλεστε με κατάνοιξην αληθινή και να μετανοείτε και να χύνετε ποταμούς δακρύων, τότε Τα δάκρυά σας είναι εύλογα, δίκαια και ψυχοσωτήρια. Τούτο δε σήμαινε ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον είπε προς τα σκλεούσας γυναίκας δια των θάνατών του, «Θιγατέρεσαι Ιερουσαλήμ, μη κλαέτε έπεμε, πλην εφεαυτάς κλαέτε και επιτατέκνα τα τέκνα ημών». Αγαπητοί μου αδελφοί, τα δάκρυα, οι στεναγμοί και οι σπαραγμοί δεν έχουν θέση στην ζωή του κάθε πιστού, τα οποία πολλές φορές, επιτρέψατε μου να πω, είναι και ψεύτικα. Και πολλοί από εμάς έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων. Τα δάκρυα και οι στεναγμοί, όπως είπαμεν πρότερον, ωφελούν όταν αποβλέπουν εις την σωτηρία μας και εις την σωτηρία των άλλων. Αυτά τα δάκρυα, τα οποία αποτελούν το λευκαντήριο της ψυχής μας και σχίζει και εξαφανίζει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, πρέπει να επιζητούμε από τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν τούτο ψάλλει και η Εκκλησία μας, «Δάκρυα μη δώσω Θεός, ως ποτέ τη γυναική τι αμαρτωλώ». Και θα έλθουν αυτά τα σωτήρια δάκρυα και η συντριβή. Πότε όμως, όταν αλλάξουμε τρόπον ζωής, όταν πιστεύσομεν, και αγαπήσομεν την εσταυρωμένη αγάπην των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών. Όταν αγαπήσομεν την ειλικρινή μετάνοιαν, όταν γίνομαι μέτοχοι των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και μάλιστα του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως και του μυστηρίου των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, το οποίον μας καθιστά σύσσωμους και σύνεμους το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό. Τότε θα πάψομεν να σκεπτόμεθα και να ενεργούμε ως μελοθάνατοι, όπως οι μη έχοντες ελπίδα, δηλαδή οι άπιστοι, διότι θα προβάλλει εμπρό μας το όραμα της αιωνιότητος, το οποίον θα μας ανοίξει καινούριων δρόμων και θα μας καλέσει να τον περιπατήσουμε εν ζωής. Και αυτός ο δρόμος, ο δρακρύβρεχτος δρακρίβρεχ, δρόμος της πίστεως, θα μας γεμίζει από αισιοδοξία και ελπίδα στην ζωή και θα μας προετοιμάζει ή να ζήσουμε κατά Χριστόν, και αποθάνομεν εν Κυρίω και ζήσομεν συναυτό αυτό αιωνίως. Αμήν. Παρακαταθήκες. Επιλεγμένες ομιλίες από το αρχείο του ραδιοφωνικού μας σταθμού